Δεν υπάρχει καλύτερο προϊόν από την κατευναστικών. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα με μια θετική είδηση. Είναι η κατευναστικών κατευναστικών. Είναι η αλυφή η κατευναστικών. Έχουμε πολλά ονόματα. Κάποια είναι σε χάπια, ε, κάποια άλλα είναι αληφέ. Και έχουν όλα, τελειώνουν όλα σε όν. Όλα αυτά είναι διαφορετικά, πρέπει να ξέρετε, και επενεργούν σε διαφορετικές παθήσεις και διαφορετικά όργανα σημεία του ανθρωπίνου σώματος. Ας μάθουμε, ας πούμε, τι κάνει ακριβώς οι κατευναστικών. Με αυτό το προϊόν θα με θυμηθείτε. Πονοκέφαλοι, ηλίγκοι, ζαλάδες, ημικρανίες, κατά 75% τέλος. Ξεχάστε πονοκεφάλους, ημικρανίες, ζαλάδες, ηλίγκους, θα με θυμηθείτε. Ακούσαμε όλη τι είπε, είναι για πονοκεφάλους, για ηλίγκους, όπως λέει πονοκέφαλοι, ηλίγκοι, τέλος. Όλα αυτά, όμω το συγκεκριμένο προϊόν, το κατευναστικό, γιατί θα αναρωτηθείτε ενώ συμβαίνουν τόσα στην επικαιρότητα, μένουμε σε αυτό. Γιατί είναι μια θετική είδηση του 2020 και πρέπει να το αναδείξουμε αυτό. Και πρέπει να καταπολεμήσουμε του ήλικοι και του πονοκεφάλου και τι ζαλάδε. Παίρνοντα το κατευναστικό, αυτά κατά 75%, γιατί είναι 25% μπορεί να το διαμαρτυρηθούν κάποιοι ότι δεν είδαν καμία διαφορά. Ε, Εκτό όμω από αυτά, με το ίδιο φάρμακο, σκεύασμα. Θα γιατρευτεί και κάτι άλλο. Για όσου από εσά έχετε κυρσούς, φλεβίτιδα, θρόμβους, προβλήματα στα πόδια, δεν υπάρχει καλύτερο προϊόν από την κατευναστικόν. Φλεβίτιδα, κυρσί και θρόμβη Τέλος. Τέλος παιδιά μου, τέλος, εξαφανίζονται. Δεν υπάρχει το λέω εγώ. Away, Σήμερα έχω μια ειδική προσφορά, εκπληκτική προσφορά, η οποία αριθμεί την απελευθερωτικών, την κατευναιστικών, την απαλλητικών και την ακραίων. Αυτά είναι άλλα τέσσερα. Είναι κατευναστικών, την είπαμε. Η απελευθερωτικών, έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν αυτή, συνήθω την πέραν τη 25η Μαρτίου, για να γιορτάσετε άνετα, χωρί προβλήματα, την εθνική επέτειο. Πάρτε την 28η, δεν έχει καμία απολύτω διαφορά από ότι θα την πάρετε. Η απαλληντικών που απαλύνει. Ποιο σκέφτεται τα ονόματα, νομίζω ο ίδιο, ο ίδιο τα φτιάχνει, ο ίδιο τα σκέφτεται. Και η ακραίων. Η ακραίων είναι για τα άκρα, μάλλον. Εδώ ακούσαμε ότι. Η κατευναστικών γιατρεύει ζαλάδες, λίγκι και πονοκεφάλους Ταυτόχρονα όμως οι κατευναστικών γιατρεύει κυρσούς, θρόμβους, φλεβίτιδα, πόδια Δηλαδή το παίρνεις σε αυτά 100% Στα κεφάλια πάνω είναι κατά 75% Το φάρμακο αυτό δηλαδή το παίρνει κανείς και γιατρεύει τα άκρα Γιατρεύει τα πόδια κάτω, το κεφάλι πάνω Σύμφωνα με την οδηγία και τη σύσταση του... Βελόπουλο, ο οποίο θα διακινεί. Είναι λίγο παράδοξο και το έχει καταφέρει η επιστήμη και μπράβο τη να μπορεί με ένα φάρμακο, με μια αληφίνα, γιατρέψει δύο εντελώ διαφορετικά και άσχετα μεταξύ του συμπτώματα, παθήσει, όπω είναι η φλεβίτιδα και η ζαλάδα και η λίγκη. Όλα μαζί λοιπόν, αυτά με το Βελόπουλο. Εδώ τελειώνουν τα θετικά νέα για την υγεία σα, φίλε μου. Και πάμε στα υπόλοιπα. Έχουμε κομμουνιστεί. Έχουμε κομμουνιστεί. Αυτό είναι ο Κοντονή. Πραγματικά θα πρέπει να ερωτηθούν Ξέρετε όλοι αυτοί τι, που λένε ότι μετά από αλλά... 41 χρόνια ένα δεπτό μετά από 41 χρόνια στην αριστερά που λένε ότι εγώ αυτή την ώρα γίνουμε ούτε λίγο ούτε πολύ πέμπτη φάλαγγα της δεξιάς είναι άθλιοι συκοφάντε και ψεύτες Εγώ δεν έχω δεκαετίες στην πολιτική. Εγώ 41 χρόνια είμαι κομμουνιστής στην Ανανεωτική Αριστερά. Ήίίι, κομμουνιστες είστε! 41 χρόνια. Μmm, πρώτη φορά βλέπω από κοντά. Εγώ, 41 χρόνια, είμαι κομμουνιστής στην ανανεωτική αριστερά και εκεί παραμένω απαρέγκλητα. Άντε τώρα να πει στον Κοντονή ότι η λέξη κομμουνιστή και ανανοητική αριστερά δεν κολλάνε. Δεν μπορεί να δηλώνει κομμουνιστή και να είσαι στην ανανοητική αριστερά, όπω λέγεται, η οποία όλε τι τελευταίε δεκαετίε, από το 68 και μετά, αυτό που πρώτα απεχθάνεται, πρώτο πρώτο, και είναι το μόνιμο τη μέτωπο, είναι ο κομμουνισμό. Με τον καπιταλισμό δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Προσπαθεί να τον εξευγενήσει, να τον βάψει λίγο εξωτερικά, να τον κάνει καλύτερο, να τον σουλουπώσει. Τον κομμουνισμό όμω δεν τον αντέχει τίποτα. Παρ' αυτά όλοι αυτοί δηλώνουν μεταμανίας ενώ μισούνε και συχαίνονται τον κομμουνισμό. Και λένε και με κάθε ευκαιρία, όπως ο Κοντονής χθε, που θυμήθηκε τώρα να διαφωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, την επομένη απόφαση της απόφασης της χρυσή Αυγής, τα ρήγματα μέσα εκεί, ενώ κατάπια τα μνημόνια ω κομμουνιστή. Έκοψε το ΕΚΑ ω κομμουνιστή και αυτό. Ανέχθηκε όλα τα μέτρα που του επιβάλλανε απ' έξω. Δόξασε το διαβολικά καλό Τραμπ ω κομμουνιστή πάντα τη ανενωτική αριστερά και άλλα και άλλα πάρα πολλά όπω όλη αυτή η παρέα. Δηλώνει ότι είναι κομμουνιστή. Τα είπε χτε βράδυ. Στο δελτίο του Όπεν και στη νίκη Λιμπεράκι. Να μείνουμε λίγο στου γιατί υπάρχει κάποιο που δεν του αντέχει, κυρίω όταν είναι μαθητέ. Δεν είσαι ένα άγγελο που ήρθε ξαφνικά και έγινε κομματικό. Πολύ σωστά. Εγώ καθόλου. Καθόλου. Ε, Αλλά εγώ επειδή έχω πολιτική ταυτότητα είναι σημαντικό. Μα το είπε η κοπέλα όμως. Και προ τη Εγώ Εγώ δεν την ίδια και να το Και προ Αλλά το είπε προς μόνη της. Ντάξει. Και προς τους γιατί βγαίνουν διάφορα παιδιά ναι. και λένε Ξέρετε ναι, εμεί είμαστε. ένα έχει βγει και έχει πει το δεν είναι οι είναι οι κομμουνιστέ μαθητέ. Ήiiiiiiii! Κομμουνιστέ είστε! Έχει σημασία αυτό που λέτε. Για δεν είσαι. Φοβάμαι και είναι. Είναι οργανωμένοι. Επιχειρείται. Γιατί επιχειρίζει. τώρα επιχειρίζει. του αφαιρείτε το δικαίωμα να έχει ιδεολογική άποψη, είδατε. Όχι, λέω. Επειδή δεν άποψη, Είναι, είναι κομμουνιστέ μαθητέ. Το καταλάβαμε. Σα ανεβάζει την πίεση αυτό. Όχι, δεν μου ανεβάζει την πίεση, Σας αλλά λέω την ταυτότητά του. Λέω την ταυτότητά του γιατί δεν είναι οι μαθητέ. Είναι οι κομμουνιστέ μαθητέ. Δεν ανεβαίνει η πίεση του Μάκη Βορρήδη. Αυτό ήταν σε εκπομπή του Τάκη Χατζή προχθές το βράδυ στον Αλφα. Βγήκε και μια μαθήτρια, γιατί έχουμε καταλήψει. Μάλιστα, πριν λίγο έφαγαν και θα και οι μαθητές. Αλλήμον, ο Σιγάμ δεν έτρωγαν και οι μαθητέ έξω από το Υπουργείο παιδία Είχαν συγκέντρωση σήμερα, δεν ξέρω πώ συνεχίζονται ακόμη τα επεισόδια. Οπότε του βγάλανε μια μαθήτρια εκεί. Κομμουνίστρια, τη και ήταν και στο συντονιστικό, και όλο αυτό δεν του άρεσε του Μάκη Βορύδη και προσπάθησε αντί να απαντήσει στα επιχειρήματα, όπω κάνουν όλοι αυτοί, να χαρακτηρίσει και να απαντήσει στο τι ακριβώ είναι, όχι σε αυτά που λέει η συγκεκριμένη μαθήτρια. Και όπω ακούσατε, ήθελε να αποδείξει ότι όλοι αυτοί που είναι στον, στην ηγεσία των μαθητών δεν είναι μαθητέ, είναι δηλαδή και μαθητέ, αλλά αυτό που προέχει στο μυαλό πάντα του Μάκη Βορύδη είναι το. Η πολιτική επιλογή της συγκεκριμένης μαθήτριας και των συγκεκριμένων μαθητών Ότι θα απαγορευτεί και ο συνδικαλισμός, διότι αυτό είναι στην ουσία του Προφανώς οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι μαθητές έχουν αιτήματα Μαζί με πολλούς άλλους συναδέλφους τους, οι συμμαθητές τους, οι συνταξιούχου οι εργαζόμενου Διεκδικούν πράγματα ε, Το αν έχει κάποιο πολιτική ιδιότητα, ταυτότητα Στη συγκεκριμένη χρονική φάση γιατί να είναι απαραίτητος κακό γιατί να πρέπει να προβάλλεται ως πρώτο για να μειωθεί η δύναμη του επιχειρήματος του απέναντι. Προφανώς οι άνθρωποι καλά κάνουν σε όλες τις φάσεις της ιστορίας, της ανθρωπότητας, διεκδικούν, δεν κάθονται σαφυτά να περιμένουν από τις κυβερνήσεις να τους δώσουν ό,τι να τους δώσουν. Και πολλοί από αυτού διεκδικούν και με άποψη. Όχι μόνο για το τωρινό πρόβλημα που πρέπει να λυθεί, αλλά και ένα συνολικό πρόβλημα. Όλα αυτά βέβαια δεν αρέσουν. Ε. Έτσι λοιπόν, όσοι είστε τώρα 16-18 χρονών, μην γίνετε ποτέ κομμουνιστέ. Δεν χρειάζεται να γίνετε σαν το Μάκη Βορίδη που στην ίδια ηλικία κρατούσε ένα τσεκούρι. Ο Βορίδη είναι αυτό που είναι σήμερα. Είναι αυτό που έχουμε δει. Έχουμε δει στι ομιλίε, έχουμε δει στι το έχουμε δει, δει τι θέσει που παίρνει. Έχουμε δει το δημόσιο του λόγο. Τον έχουμε δει σε κρίσιμε στιγμέ. Αλλά ξέρετε. Κάτσε να συζητήσουμε τι έγινε το 1983. Τότε ήταν αυτό, ναι. με τα τσεκούρια. Έτσι. Άρα λοιπόν, κάτσε να συζητήσουμε Αυτή τι έγινε το 1983. δεν δε το έχετε πει ποτέ. Τι είχε γίνει τότε. Ναι, δεν το έχετε πει ποτέ. Τότε ήταν η στιγμή στην οποία ουσιαστικά είχε γίνει μια φασαρία όπου υπήρχαν αντιμαχόμενες πλευρές. Αυτή είναι η απάντηση γιατί κρατούσε το τσεκούρι. Γιατί είχε γίνει μια φασαρία. Και όλοι ξέρουμε ότι όταν γίνεται μια φασαρία πα με ένα τσεκούρι. Δεν πα έτσι σκέτο, κρατά το τσεκούρι γιατί ποτέ δεν ξέρει οι αντιμαχόμενε πλευρέ τι ακριβώ θα κάνουν. Είναι πολύ ωραία όλη αυτή η λύσα για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Το είπαμε και προηγουμένω. Ε, τι τελευταίε δεκαετίε συμβαίνει αυτό. Ενώ υπήρξε μια νίκη κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στρατιωτική. δεν μπορούν να χωνέψουν όλε τι δεκαετίε τη μετέπειτα. Ότι υπάρχουν άνθρωποι νέοι, νεότεροι, μεγαλύτεροι, πάντα κάποιοι που κρατάνε τα κάρβουνα αναμένα και δεν μπορούν να παραδεχθούν όλε αυτές τις παπάντζες που ακούγονται από αυτήν την πλευρά. Είναι ένας ωραίος τρόπος να τους γλεντάμε. Πραγματικά ωραίος. Να μείνουμε όμως αυτό που είπε τους κομμουνιστές μαθητέ Δεν είναι οι μαθητές. Μάλιστα. Είναι οι κομμουνιστές μαθητέ. Κομμουνιστές μαφιτέ Τους τρώει το Και η αγωνία Αν θα μπουν Στις ανώτατες σχολές Κομμουνιστές μαφητές Τους τρώει στρέ! στρες Κι όλοι θέλουν να ξεφύγουν Από φυσικοχημίες Αγεύρες Γραμμά Κομμουνιστές che Η βιομηχανική ναι. και η φαρμακευτικοί κάναβις δεν έχουν διαφορές ως προς το φυτό. Απ' έξω τα έχετε μαθεί. Μάλιστα. Δεν περίμενα Μος ποτέ προς την να χρήση. σας δω Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και να αναλύεται Βλέπετε, το βλέπετε το... τι μαθαίνει κανεί στη yeah. ζωή του έτσι. Yeah. Yeah. Όταν πήγα τη είχα πει, ότι ελπίζω <laughs> ο κ. να μάθει τη διαφορά που έχουν τα από τα λάπατα. Του λέει ο Χατζή. Ο Χατζή είναι πολύ ωραίε αυτέ τι συνεντεύξει. Κάπω του αναγκάζει εκεί και του βγάζει διάφορα από μέσα του. Ακόμη και από το Βορρήδη που δεν είναι και πολύ εύκολο. Γιατί είναι γάτο, ξέρει ακριβώ τι πρέπει να πει. Έχει στόχο προσήλωση. Παρ' όλα αυτά, του έβγαλε διάφορα μαζί με τα λάπατα και τα ραδίκια. Πού πολιτικά ανήκει ο Μάκη Βορρήδη, νομίζω έχετε όλη την περιέργεια να ακούσετε πώ αυτοπροσδιορίζεται. Εγώ ανήκω στη δεξιά. ο δεξιά, λίγο. Δεξιά. Κέντρο-δεξιά. Όχι κέντρο. Δεξιά. Τη δεξιά; Γίνατε και εσεί κέντρο. Όχι κέντρο, κέντρο δεξιά, Αλλά έγινε και δεξιάς. ο Κορήδης κέντρο τελείως, στο <laughs> Κέντρο σπλάκος. της δεξιάς. Ναι, δεν είναι κακό. Εγώ το λέω, <laughs> δεν το λέω εγώ... με κακό, εγώ με εγώ μπορώ, Δεν μπορώ να πω τεχώσει, δεν μπορώ, οπότε, σχέδεται, είμαι κεντρός. Είμαι στο κέντρο τη δεξιά. Ναι, δεξιως δεν είστε δηλαδή λίγο πιο δεξιά. Όχι. Ε? Δεν... <laughs> Μουσική in Τ' έχω ανακτήσει. Δεν είναι πια η κατάσταση αυτή. Ναι. Πρέπει να κάνω κάτι πάρα πολύ ακραίο. Γιατί? Γιατί κλάνει το γατί. Μάλιστα. Ο Βορύδης λοιπόν. Ο Μάκης ε, Βορίδης, ο οποίος όπως μας είπε πριν από το γιατί, ε, ανήκει στο κέντρο τη δεξιά. Ε, Πού θα ανήκει, αφού είναι στο κόμμα του κυριακού Μητσοτάκη. Και τον ρωτάει ο Χατζής αν είναι ακροδεξίο. Μα είναι δυνατόν να έχει ακροδεξιού η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει κάποιο στοιχείο, υπάρχει κάποιο από εσά που μπορεί να το βεβαιώσει αυτό. Διό, 11, 10, 80, 80 αν έχετε κάποιο στοιχείο ότι όσοι ανήκουν εκεί μπορεί να είναι ακροδεξιού. Είναι στο κέντρο τη δεξιά. Δεξιά είναι, δεξι, αλλά στο κέντρο τη δεξιά που δεν μπορούν του κομμουνιστέ μαθητέ. Γιατί δεν κρατάνε τσεκούρι για οι κομμουνιστές μαθητές, ενώ εκείνος όταν ήταν φοιτητής, ένα τσεκούρι το έχει κρατήσει σε μια ψημάχια που είχε βγει εκεί να δει τι ακριβώς γίνεται. Είναι το γνωστό, τα φέρνουμε όλα στα μέτρα μας, λέμε λέμε και ό,τι μπορέσουμε να περάσουμε στον κόσμο στου ακροατέ που ακούνε θετικά νέα τώρα. Είδαμε προχθέ την συγκέντρωση. Την πολύ μεγάλη και συγκλονιστική συγκέντρωση αυτή Επισήμως η επισήμουσια αστυνομία έδινε 20.0 20 κόσμου. Πάντα η αστυνομία τα μειώνει όλα αυτά, οπότε καταλαβαίνει ο καθένα, βέβαια η ίδια η αστυνομία διέλυσσε αυτή τη συγκέντρωση. Δεν μπορεί γουστάρουνε και ο χρησχόήτη που είναι σοσιαλιστή επίση, όπω είναι κομιστή ο, ο κοντονί. Δεν μπορεί γουλιστάρουν τέτοιε συγκεντρώσει, δεν πρέπει να μένουν για πολύ ώρα αυτά τα πλάνα γιατί παρασέρουν και τον κόσμο. Οπότε του διαλύουμε, πέφτουν και 2-3 μολόδου, γύρευε από πού με πιο τρόπο και πώς, και έτσι. Ε, έχουμε το άλοθη ότι τελειώσαν όλα αυτά. Η συγκέντρωση έγινε προχθέ, υπήρχε και αστυνομία, πέσαν τα γνωστά δακρυγόνα. Δακρυγόνα πέσανε και πριν λίγη ώρα στου μαθητέ, αυτά από την αστυνομία. Ο Μπαλάσκα είναι συνδικαλιστής αστυνομικό που βγαίνει με θάρρο κάθε πρωί. Υπάρχουν και σχετικέ εκπομπέ που κάθε πρωί έχουν αστυνομικό. Στην Ελλάδα του 2020, την πρώτη εικοσαετία του 21ου αιώνα, υπάρχει μόνιμο στασίδι συνδικαλιστή αστυνομικού. Όχι νοσηλευτών αυτή την εποχή, όχι γιατρών που γίνονται το χαμός με την πανδημία, αστυνομικό. Γιατί πρέπει ο αστυνομικό να πει τι ακριβώ συμβαίνει με τον κορονοϊό. Να αναλύσει τι μάσκε, τα μέτρα προστασία και όλα τα υπόλοιπα. Λεπτομέρεια, επιλογέ των κανάλιων. Πλουραλισμό έχουμε. Επιλέγουν οι συνάδελφοι. Ό,τι είναι χρήσιμο για την ενημέρωση του κοινού. Ο Μπαλάσκα λοιπόν βγαίνει και την χτες. Βγήκε σε δύο κανάλια. Χτε στο Sky, σήμερα το πρωί στον αντένα. Του έθεσαν και στα δύο κανάλια την ερώτηση, τώρα που η Χρυσή Αυγή βγήκε εγκληματική οργάνωση και πολλοί συνάδελφοί του, ε, κάπω φλέρταραν, σύμφωνα με κάτι ποσοστά, ε, στα εκλογικά τμήματα 80% Χρυσή Αυγή, ε, τον ρώτησαν για αυτό το θέμα και απάντησε. Πάντω, βλέπω μια ικανοποίηση στα μάτια σα, κύριε Μπαράσκα, ε, και καταλαβαίνω και ότι πάει και σε μια άλλη διάσταση. Είχε κατηγορηθεί ένα μικρό τμήμα τη αστυνομία. Είναι αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Είναι έτσι. Ναι. Είναι έτσι κατηγορηθήκαν συνάδελφοι από τα ΜΑΤ. Mm -hmm. Είχαμε να αντιωθήσει κάποιε αποφάσει του κυρίου Δένδια τότε, διότι σε Λίβδιν πολλοί αστυνομικοί θέλαμε να χαρακτηριστούμε χρυσαυγίτες. Άλλοι για τους λόγους του πολιτικούς του δικού θέλουν να το κάνουν. Θέλω να το πω ξεκάθαρα να ακουστεί η χειρά yes. ότι οι αστυνομικοί έχουμε ορκιστεί με τα τρία δάχτυλα στη δημοκρατία και τηρούμε τη δημοκρατία. <Φυσχε> Αστυνομική. έχουμε ορκιστεί με τα τρία δάχτυλα στη δημοκρατία και τηρούμε τη δημοκρατία. Και έλεγα έσπαγω το κεφάλι μου τι είναι αυτό που τηρούν οι αστυνομικοί. Τη δημοκρατία τηρούνε. Πήραμε μια ηχητική γεύση περισσότερα προχθές, περισσότερα σήμερα έξω από το Υπουργείο Παιδείας και γενικώ, αν κάτι τηρείται σε αυτόν τον τόπο με αυτού που έχουν ορκιστεί με τα τρία δάχτυλα είναι η Δημοκρατία. Αυτά τα είπε χθε στην πρωινή εκπομπή του Sky Σήμερα στην πρωινή εκπομπή του Antenna Επιδένδια τότε ε, είχε τεθεί ένα θέμα όσον αφορά τους αστυνομικούς και στήριξη. Αυτό που λέμε, παιδιά. Τη... Στήριξη τη Χρυσή Αυγή αυτού του μορφώματο. Του ναζιστικού μορφώματο από αστυνομικού. Ιδιαίτερα σε μερικέ περιοχέ όπου εδρεύουν μεγάλε αστυνομικέ υπηρεσίε και εκεί πέρα καταδεικνύεται ότι είχαν πάρει ε, οι χρυσαυγήτε πάρα πολλού ψήφου. Και σου λέει, αφού εκεί πέρα το 80% που ψηφίζουν είναι, είναι με ναι. κατάσταση αστυνομική, άρα για του ψηφίσαν οι αστυνομικοί. Και πραγματικά μα είχε όλου του δημοκράτε αστυνομικού θορυβήσει. Είναι. Αυτό όμω ήταν σε κάποιε εποχέ στι οποίε η χώρα μα περνούσε μία ιδιαίτερη κρίση παρασυρμένη κι αυτή ας πούμε ε, ενδεχο, ενδεχομένως κάποιοι κάποι, ε, για αντίδραση να το έκαναν θέλω όμως να σας σιγουρέψω και να σας ε, να το σφραγίσω να το πω έτσι ότι πλέον δεν υπάρχει ούτε ένας mm, πολύ ευχάριστο αυτό ότι πλέον δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνες αστυνομικό, ο οποίος μακάρι. να ρίχνει μια έστω και μισή θετική ματιά στους φασίστες και στο οτι πλέον δεν υπάρχει ούτε ένας καίκατα παιδιά καίκαμε Εξαιρετικό προϊόν, ανακούφιση στα πόδια, δείτε εδώ, δείτε εδώ την εικόνα, δείτε την εικόνα για να καταλάβετε. Για να καταλάβετε πρισμένα πόδια, είναι πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζετε με την κατευναστικών. Πάρτε την κατευναστικών, πάρτε την απαλευθερωτικών, πάρτε την ακραίων και θα με θυμηθείτε. Σας το λέω από τώρα. Καήκαμε. Καήκαμε όλοι μαζί. Τους ρουβλιστήκαμε σε ένα να Τα βράζουμε όλοι μαζί. Πάει η λαδίτσα μας. Έτσι λοιπόν, πριν την Ελλαδίτσα, ακούσαμε τον Παλάσκα, ο οποίο μας διαβεβαίωσε ότι ούτε ένας αστυνομικός πια ένας. Υπήρχε 80% σε κάποια τμήματα. Πάνε αυτοί όλοι. Είναι δημοκράτες που ήταν από πριν, γιατί είχαν ορκιστεί με τα τρία δάχτυλα, Στη Δημοκρατία και βλέπουμε πώ την τηρούν. Αλλά τώρα επισήμω η από τον Αρμόδιο ούτε ένα αστυνομικό δεν είναι τη Χρυσή Αυγή. Γι' αυτό διέλυσαν προχθέ συγκέντρωση, γιατί θέλανε να κάνουν πορεία οι ίδιοι. Αντιφασίστε πια. Τα Ματ είναι νούμερο ένα. Αντιφασίστε σε αυτόν τον τόπο δεν θέλουν άλλου δίπλα τους, θέλουν να φαίνονται οι ίδιοι γιατί χάνονται με στο σωρό. Διέλυσαν λοιπόν την λαμπρή συγκέντρωση και έκαναν τη δική του πορεία όπω αυτή. Ξέρουν εδώ η Ελνοφρένια, κάθε μέρα, 1 με 2, 2, 11, 10, 80 80 8 τηλέφωνο επικοινωνία, Παναγιώτη Χάλαρη ρυθμίζει τον ήχο, ελνοφρένια.net.gr και μα ακούτε τώρα live με τα ηχογραφημένου. Στο YouTube είμαστε στο Official, τώρα live με τα ηχογραφημένου, από κάτω έχει και chat. Στο Facebook τώρα live. Πρώτο μέρο λαού και πρώτε διαφημίσει. Έλα ρε μου, τι συγκίνηση θα αυτή σήμερα. Και ακούω το μαλλισμένο το άλλο που έχετε πριν από εσά και βγαίνει: Να λέει ότι πάλεψτε, λέει η Νέα Δημοκρατία και νίκη τη Νέα Δημοκρατία, λέει το ζώο. Και λέει. Αυτό είναι λέει... το τείχο τη Δημοκρατία, αυτό νίκησε. Το τείχο τη Δημοκρατία. Όρσε. Το ντουβάρι, μα... δεν είναι ζώο, είναι ντουβάρι. <laughs> δεν είναι τείχο. Λοιπόν, το ντουβάρι, λοιπόν, αυτό τη Δημοκρατία γύρισε και είπε ότι εμεί, λέει, διώξαμε τη Χρυσή Αυγή. Γιατί. Ναι, δεν το θυμόμαστε. Λέει, πήραμε, λέει, τον κόσμο, λέει, γιατί εκφράσαμε το λαϊκό αίσθημα που παίρνανε οι Χρυσαυγητε. Αχ Υπάρχει κάποιο να... να ρίξει τη μούτζα την ώρα που πρέπει. Αντί να πει, αντί να πει πήγαμε και του μαζέψαμε εμεί του. Του μαζέψαμε, του ξεπλήναμε, δαπλύτες... του διαφημίσαμε όλα. Το έπε? Λοιπόν, τα βάλανε όλα τα εθνικά και ψηφίσαν αυτού και διώξανε τάχα μου του άλλου για να το παίξει τώρα σωτήρα το ζώο. Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, δεν τη λέει μάνα πια. Εγώ έχω χάσει τη μάνα μου μεγάλη και ταλαιπωρημένη. Αυτό που τη λείπει και δεν ακούει είναι τη λέει η μάνα. Και εμένα μου λείπει, δεν μπορώ να φωνάξω μάνα. Θα τη λέμε μάνα όλοι. Α είναι περήφανη για το γιο που έκανε και για τον αγώνα το δικό τη. Πολλά χαιρέτησε να το τιμό τη Και α είναι περήφανη τώρα και για τα παιδιά που απέκτησε. Ναι. Όπω είναι και αυτοί όλοι περήφανοι για τη μάνα που κέρδισαν. Είμαστε, είμαστε. Ναι, Αποστολή. Έλα. Ε, αυτό που θέλω αυτό είναι ότι η μόνη παρηγοριά σε αυτή τη μάνα είναι να ξέρει ότι ο γιο θα το ξανά έκανε αυτό αν ήξερε ότι θα γινόταν αυτό που έγινε σήμερα. Δεν και λίγο. Έτσι. Πού είσαι, από όπου θέλω είμαι, να δώσει κολοριασμό, ό,τι θέσει. Τίποτα, θα σε παίρνω από την Πάτρα, να μην σε πρίζουν και θα σε πρίζουν πολύ σήμερα αγωνιστικού σχεδετισμού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχει, αντι υπάρχει ο άλλο σε και δίκη και κάτι που φύγει καλύτερο. Δε βαρχέ. Καλώ είναι συμποθητικό. Καλώ ήρθα. Έμα θα να κάτω. Ήταν καλά όλα η μπάτσαι. Όλα καλά, πολύ καλά, οι μπάτσεις, η μπάτσε στη θέση του, η άβρα στη θέση τη, η κρότου λάμπει επίση, όλα σα γενετάνε, όλα εκεί, με χαρά εκεί είναι όλα. όλα. Και τα παιδάκια με τα μαύρα λέει κατηύγα καλύπτω. Κάτι κλώπη κάτι που δεν τους ξέρουνε, κάτι αγνώσσιμο. Ναι, μωρέ, τι είχανε και αυτοί. Τώρα αυτοί δεν έχουνε δικαίωμα να διαδηλώσουνε. και, το, και το σπιτικό τους και σε αυτούς μένει ορφανό τώρα. Δεν έχουνε τι την να ψηφίσουν, δεν έχουν που να χαρούνε, τίποτα. Έλα Πουστόλη. Έλα. Ε, μόλι διάβασα την καθημερινή τι έγινε με τη Χρυσή Αυγή και είμαι πολύ χαρούμενος και είναι μεγάλη δικαιοσύνη για όλου αυτού που αγωνίστηκαν και συνεχίζουν να αγωνίζονται και εσεί είσαστε μέσα σε αυτού. Και εύχομαι και πολλοί από εμά, του παθετικού ε, που βλέπουμε απλά, και να μπορέσουμε κι εμεί να πάρουμε τη δύναμη να αντισταθούμε σε αυτό το πράγμα. Για να σβήσει μια και καλά όλοι αυτοί οι ναζιστέ και οι φασιστέ και η όλη αδικία προ όλου του ανθρώπου. Καλή δύναμη σε εσά και σε όλου μα και μεγάλη δικαίωση και για τον φίσα και τη μάνα του και όλους αυτούς εδώ πέρα τους Αιγύπτιους και όλους που υπέφεραν από αυτούς τους ανθρώπους. <Δυξελίδι> Επειδή είμαι μάνα και είμαι γιαγιά, δεν μπορώ να συγκρατήσω τα δάκρυά μου Δικαίωσα για αυτή τη μάνα, για του ανθρώπου του Πάμε, για του Αιγύπτιου ψαράδε και για τόσα άλλα που δεν βγήκαν στη φόρα και μένουν στο σκοτάδι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εκπομπή σα. Δεν μπορώ, να αποστόλ είμαι πάρα πολύ συγκινημένη και πάρα πολύ συγκλονισμένη. Θέλω να πάνω όλα αυτά τα κατοίκια στη φυλακή. Ακόμα και εκείνο ο Ρουφιάνο, ο Μπογδάνο, σήμερα βγήκε και είναι αντιφασίστα. Θα τρελαθούμε τελείω. Δεν μπορώ όπω τολμάει να η φωνή μου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί το σηκώνετε, ρε παιδιά! Το σηκώσαμε, κύριε. Συγγνώμη, δεν ήμασταν και πάνω από το τηλέφωνο. Έχω και το φάει τη φωτιά. Αν δεν βρούνε του δολοφόνου στην η χρυσή αγγίδα πάει 100%. Με του δολοφόνου, είναι η μάνα του φίσσα που πάει στο κομμάτι. Ήσασταν βλαμένο από πριν ή τώρα λίγο η βλάβη είναι φρέσκια. Σούργελα, μου λέει ο Σούργελα! Αχ, σε ξεπίραξε, έτσουξε, καμάρι μου. Σέτσουξε που βγήκαν ενώχοι δικοί σου, τι θα ψηφίζει τώρα. Λάει το εδιάλο, στο πλαίσιο του project που τρέχει από προχτές «Όλοι είμαστε αντιφασίστες» Γιατί βλέπετε έχουν αυξηθεί. Δεν υπάρχει ούτε ένα στην αστυνομία, το είπε ο Μπαλάσκα. Δεν υπάρχει ούτε ένα που να είναι φασίστα. Πια είναι όλοι οι αντιφασίστε, κυρίω τα μέσα ενημέρωση. Ο Νίκο Ευαγγελάτο χθε έβγαλε τον Δημήτρη Κουσουρή. Δημήτρη Κουσουρή είναι αυτό που είχε δεχτεί επίθεση από τη Χρυσή Αυγή πριν γίνει διάσημη πολύ η Χρυσή Αυγή το 1998. Με πολύ σοβαρά χτυπήματα. Είχε νοσηλευτεί, την εντατική στο νοσοκομείο, τον υστέρων είναι καθηγητή πανεπιστημίου. Έχει γράψει και κάποια πολύ ωραία βιβλία. Οπότε τον είχε χθε να συζητήσουν για την δίκη τη Χρυσή Αυγή. Και αυτό, αν θέλετε, αν μου επιτρέπετε, ναι. ε, ω θύμα κιόλα τη Χρυσή Αυγή, είπατε προηγουμένω ότι ε, φτάσαμε μέχρι εδώ γιατί ο κύριος Λένδια και ο κύριος Σαμαρά αποφάσισαν να ασκήσουν την ποινική δίωξη το 2013. Στην πραγματικότητα, αν μου επιτρέπετε, φτάσαμε μέχρι εδώ καταρχήν γιατί μέχρι το 2013-2010 το η Χρυσή Αυγή παρουσιάζονταν ω ένα κανονικό κόμμα από μεγάλα ε, μηδέκα συγκροτήματα και δημοσιογράφου. Ε, και σας προσωπικά αν θυμάμαι καλά λίγο και από τη χώρα κύριε Βαγγελάτο ε, ε, προσωπικά πολύ... η σχέση μου με τη Χρυσή Αυγή πάντα ήταν μια πολύ τεταμένη σχέση ε, αλλά... ναι αλλά μπορώ να του συνηθώ καλεσμένου και σε εκπομπές σα. ναι το, το πως ε, ε, ε, εξελίχθηκαν τα πράγματα έχει, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αλλά τέλος πάντων ε, προφανώς δεν θα τα συζητήσουμε τώρα αυτά. Τι θυμήθηκε για αυτός ο Κουσουρίς, θυμήθηκε τι είχε γίνει που είχε καλέσει τον Κασιδιάρ και τους έλεγε να έχετε και εσεί χρόνο. Εκεί έρχονται και κάθονται οι και καλά νομιμότητε. Ναι, λέω ότι πλά, όταν φτάσαμε το 2013 στο Πογκρόμ, στο, στο Πογκρόμ και στη σειρά των εγκλημάτων ε, αυτό συνέβη γιατί η Χρυσή Αυγή έχοντας καταστήκη κοινοβουλευτικό κόμμα και έχοντας μια παρουσίαση στην οποία ήταν ένα κανονικό κόμμα ε, λίγο πολύ είναι κόμμα. Ένα κόμμα και... το οποίο με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση όφιλε, έπρεπε να παρουσιάζεται, να έχει χρόνο στι προεκλογικέ περιόδου, να τη δίνεται δωρεάν προβολή, γιατί αυτά ορίζει το Σύνταγμα. Ήταν, ε, είναι έτσι όπω το περιγράφεται. Ναι, παρόλα αυτά κατανοούμε και ε, ε, χαίρομαι πολύ που ξέρετε κιόλα, γιατί το γνωρίζετε και το γνωρίζετε και από τότε, φαντάζομαι, ότι ήταν μια οργάνωση με εγκληματική δραστηριότητα για τουλάχιστον δύο δεκαετίε πριν καταστεί κοινοβουλευτικό κόμμα. Έχετε και τα από απόλυτα. Το γεγονός ότι κατέστηκε ο Κόμμα δεν οφείλεται ε, στο ότι, ε, πώς λένε, τα μέσα μας και προέβαλαν την εγκληματική δραστηριότητα Το Σύνταγμα ορίζει το ΕΣΟΡΟΥ ότι πρέπει να προβάλλουμε τα κόμματα. Ψιλοξέραμε ότι είναι εγκληματίε, το βλέπαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πάρα πολύ. Όμορφα, για την εκπομπή τη 7 προχθές, τη μέρα της απόφασης, κάναμε εδώ την γνωστή εκπομπή, ε, δεν τη βρίσκεται στο YouTube, μας θέλετε πολλά μηνύματα. Την έχει κατεβάσει στο YouTube χωρίς να ξέρουμε το λόγο. Έχουμε κάνει τα δέοντα να μάθουμε για ποιον ακριβώς λόγο την έχει κατεβάσει αυτή την εκπομπή. Το YouTube δεν έχουμε μάθει, μπορείτε όμω να βρείτε την εκπομπή αυτή στο site, ελληνοφρένα.gr, στο SoundCloud και στο Facebook στη σελίδα μας. Λαό, μέρο δεύτερον. Ναι, ελληνοφρένεια. Ελληνοφρένεια, ε, γιατί θα σα πάρει διάρρωση αν δεν το λέτε σωστά. Ναι, θα το πω σωστά τότε. Καλά, αυτό εκεί ο υπουργό μα τη υγεία μα, ε, τον πειράξανε. Υπουργό ε, τώρα, το... κατεφημισμό, τέλο πάντων, ναι, και. Ναι, ναι, τον πειράξανε, λέει αυτοί που ήταν και να, να προσέχουν πολύ, λέει για την υγεία που ήταν έξω από το φοιτήριο. Αυτοί που συνοστίζονται στου λαού κάθε Κυριακή χωρί μάσκα, μούγκα. Ελά, Αποστολή. Ελά. Να σου πω τώρα, η δεξιά πολυκατοικία έχασε μια κολόνα. Λε να πέσει, λε να γκρεμιστεί. Μια κολόνα, θα έλεγε ένα στήριγμα. Ένα. Σημαντικό στήριγμα. Ένα. Γιατί αυτή η πολυκατοικία πάνω σε κάτι τέτοια σαν φράθε με, Ελένη. Ένα δεκανίκη, ξαναλέμε. Ένα δεκανίκη, ναι. Να σου πω, η καταδίκη αυτή, η α πούμε, η αστική δικαιοσύνη κτλ. Δεν αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει θεωρία των δύο άκρων. Ότι το ένα άκρο καταδικάζεται, πηγαίνει φυλακή, είναι δολοφόνη και ότι το άλλο άκρο απλά είναι ενάντια σε αυτό. Δεν υπάρχει άκρο. Είναι μόνο Τώρα τι ψάχνει, τι γράμματα θα κάτσουμε τώρα. Α του έχουν τη στεναχώρια του σήμερα να του λέμε ότι δεν υπάρχουν και δύο άκρα. Κεφαλικό θα πάθουν. Εν τω μεταξύ, θα πρέπει η ειλικρινά, πιστεύω, αφού αυτή είναι η αρχή, να βρουν τη φάση με τη νέα δημοκρατία. Όταν ανακοινώθηκε, απλά ανακοινώθηκε η καταδίκη, η μπάτσι, απλά κάνανε ντου. Κάνανε ντου να μα διαλύσουν, κάνανε ντου, δεν Με το που ακούστηκε από τα μεγάφωνα η απόφαση, ταυτόχρονα μα δει και τα βίντεο, ακούγεται. Είναι η πρώτη κροτούλαμψη. Και δεν έπεσε ε είναι... ούτε ένα μπουκάλι γιατί ήμουν εκεί. Ούτε ένα μπουκάλι ε. μπουκάλ, δεν έπεσε. Α oh, μαζί θα ήμασταν, μ' α το είδα Ούτε ένα δε μπουκάλε. Δε δεν έπεσε κανένα δύο νερού είδα να φεύγουνε αλλά δε προφανώς δε. η εντολή ήταν με το που απόφαση την Αλεξάνδρας. Speaking. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Εντομεί μέσα σε αυτή τη βαβούρα, περνάνε τα αντιεργατικά νομοσχέδια, ε, απλήρω τις όλα αυτά τα πράγματα. Εννοείται, οι υπερορίε τώρα α Η μεσαία τάξη ελπίζω να χαίρετε, γιατί αυτή η πίτσα που να, να στον κόσμο, τελικά θα τη φάνε όλοι. όλοι εκτός από που δεν πρέπει να τη φάνε, όπως είναι οι είναι τα αφεντικά και η πολιτική και τα τσιράκια τους. Έτσι. Έλα, για! για. Ελά, αποστολή μου. Είμαι και εγώ πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα. Ε, η δικαιοσύνη, έστω και την τελευταία στιγμή, διέσωσε την αξιοπρέπειά τη. Κάτω από την πίεση χιλιάδων λαού, βέβαια, έξω από το εθετίο. Είναι αλήθεια. Λίγο συγκρατημένοι μπορεί να είμαστε. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με, τις, με τα ελαφρυντικά, με την έφεση, με τον Άριο Πάγο. Μια πρώτη, δε λέω, μια πρώτη χαρά για αυτή τη μέρα. Την πήραμε. Δεν είναι λίγο. Περιμένουμε και την ανακοίνωση των ποινών, λοιπόν, και να του δούμε να περνούν τι πόρτε τη φυλακή. Ναι, δεν ξέρω. Ωραία μου, δεν πρόλαβε να γίνει και μετακλητή στη Βουλή, μπασκελιτός και, και μια ποινή, κασμένος. Τα Αυτό, αυτό. ήθελε να στείλει πολιτικό μήνυμα στη δικαιοσύνη, αφού βιάστηκε λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση της απόφασης να τη διορίσει μετακλητή υπάλληλο. Έλα βρε, λέ, είμαι από Θεσσαλονίκη και λέω για τον Παύλο. Ωραία. Λοιπόν, το παλικάρι και νεκρό νίκησε το φασισμό. Παύλο, το φως που τύφλωσε τους εγκληματίες σου, η γροφιά σου, δύναμη στώνουσε μας, όλους τους ελεύθερους, όλοι στη ζυγή Καλησπέρα. Μέλεξ ονοφόρμα, τηλεφωνώθηκε τη Σκοτία, δεν θα πάρω πολύ από το χρόνο σου, δεν ενδιαφέρει να βγω στον αέρα ή να με παίξει από τίποτα, απλά πρώτη φορά τηλεφωνώ μετά από τόσα χρόνια και ε, άκουσα και εγώ την απόφαση σήμερα. Μιο ε, θέλω πιο καθαρό. Μιο θέλα πιο καθαρό. Ξέρω ότι δεν έχει σημασία, αλλά ο νιο φελόγιο πιο καθαρό. Ε, Ένα μόνο να πω, Παίζει. 8 χρόνια λίγο από την Ελλάδα, κάθε φορά που έρχομαι εύλοπα αυξηανό την τάση των φίλων και συγκεντρώων για μετανάστε, για το καλά είπασκ, για το καλά είπα όλα αυτά. Σήμερα λίγο καλύτερα, λίγο καλύτερα γι' αυτό. Καλάγ. Ε, είναι, είναι λίγο, αλλά τη φοβόμουν την απόφαση. Φοβόμουν πολύ. Εύλα που πάρα πολλοί κόσμοι λένε: Εντάξει, δεν είμαστε Χρυσή Αυγή, αλλά καλά ο Ζα, καλά η Πακιστάνοι, καλά να πάθουν οι ΣΥ, τάσαν να μπλένουν, ενώ ξέρουν ότι είμαι μετανάστη εγώ, να πληγούν οι μετανάστε, και παρόλα αυτά η αποφασία. πηγή απόφαση. Κρεφτείλε, η μάνα του Φίσα Πάρα του και φτιάχνει τα παλιά τη για να βγει. Να βρουν του δολοφόνου τη Μαρφή, γιατί ο δολοφόνο εκεί ήταν ο Φίσα του κάνει... Είστε κύριε απλά ηλίθιο <συγλή> <συγλή> <Χρυσαυγήτης, συγλή> στη σα που πήγανε μέσα <συγλή> Τι δεν μπορώ να καταλάβω, <συγλή> πρέπει να δώσω μια εξήγηση. <συγλή> είστε <συγλή> απλά ένα κατακάθη. <συγλή> τι είστε, <συγλή> τι είστε, Λόλφανο θέλω σημαστεί. να μου πείτε <συγλή> λίγο να καταλάβω, <συγλή> δεν καταλαβαίνω. Είναι και του αυτά που θα θέλατε. Δεν καταλαβαίνω το δράμα σα σήμερα, το καταλαβαίνω που θα πρέπει να του πηγαίνει στη φυλακή τώρα για να σε Τι να σε καταλαβαίνω Ματά. Κουράγιο, υπομονή, κουράγιο, δύναμη το μπούλο Μα ήταν Ελληνόπουλα. Τα λέγανε τόσο ωραία Γιατί κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος Όπως κάθε Παρασκευή Έχουμε τις παραγγελιές αφιερώσεις Αυτές μας πάνε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα Και αμέσως μετά μαγκαζίνο Γεια σας Ελα η Κυριακή μ' απο το Ιράκλες της Κρήτης Καλημέρα είναι kìa kìa Καλημέρα Ωραία που είναι η Κυριακή, Α, αλλά να, να η... ήταν πιο μεγάλη. <laughs> Τι έχουμε πει αυτό. Η Τετάρτη η σημερινή είναι η καλύτερη από όλε και ήθελα. Η σημερινή Τετάρτη η αλήθεια είναι ότι είναι καλύτερη και από Κυριακή. Ακριβώ. Και επειδή σκέφτομαι από το πρωί κάποια πράγματα και συγκεκριμένα τη Μάγδα τη Φίσα, θα ήθελα να τη αφιερώσω ένα τραγούδι του γιού τη από το παράθυρό μου. Βλέπω τον κόσμο δικό μου. Ακριβώ. Και θέλω να πω ότι αυτό ήταν μόνο η αρχή. Θα του όπου και αν του βρούμε και μέχρι να αλλάξει αυτό το σύστημα που του γεννά. Καλή συνέχεια αγωνιστή. Κοιτάζω πάλι από το παράθυρο μου και αντικρύσω. Αυτό το γνώριμο μου είναι και η κύρια πίσω. Βλέπω τα πουλιά να ταξιδεύουν πάλι μακριά. Προ τα μοιρά μου που τα πούλησα, Μικρό, Πολύ φθηνά. Βλέπω τον ήλιο χλωμό. Όπω χλωμά ήταν τα αστέρια που κοιτάζαμε μαζί τα σπρω μαυρά καλοκαίρια και τους Ζωγραφιστού κι μόνε, κρύε εικόνε μακού. Κρατάω <χειρατισμούς> μια <Οι> φωτογραφία σου στα χέρια. Στολί. έγινα μάνα πριν δύο χρόνια. Να σου ζήσει, Μωρή. καλά. Τι έκανες? Αγόρι. Α, oh, να είναι καλά, να είναι καλά. Να είναι καλά. Να το να μεγαλώνει να πάει να γίνει φαντάρος <σπάσεις> όπως το φαντάζεσαι. Ε, λοιπόν, καλό, θέλω, θέλω και την Παρασκευή Θέλω τη συνέντευξη από την τη συνέντευξη Μάγκδας Φίσα το σημείο που λέει τι της λείπει πιο πολύ τη λείπει το Μάνο Και θέλω να βάλει σε συνδυασμό τα αεροπλάνα με βαπόρια της Μπέλου γιατί αυτά τα δύο πάνε μαζί μεταναστευτικό και φίσα μαζί Μα αεροπλάνα και βαπόρια και με του φίλου του παλιού τριγυρνάμε στα σκοτάδια. Κι όμω εσύ δεν μα ακού. Η απουσία του είναι πολύ, πολύ πιο ψυχοφθόρο και πιο έντονο από όλα αυτό. Τι σου λείπει πιο πολύ του τον Παύλο, Όλα. Πιο πολύ. Το Δε μας ακούς που τραγουδάμε Με φωνές ηλεκτρικές Μες στις υπόγειες στοές Ως που οι τροχές μας συναντάνε Τι βασικές σου αρχές Υπότιτλοι AUTHORWAVE Καιλο που τον παράδεισο έχει παρατήσει. Γυρνάω πάλι πίσω στην παιδική μου φύση και κουρνιάζομαι. Κάττα από την κουμπίδα να κρυφθώ. Παλί τα ράζομαι, ναι. Και θέλω να απομακρυνθώ. Από κάθε τύπου χρόνια τώρα με φοβίζει Έχει πάψει πλέον η καρδιά μου να αιχμαλωτήσει. λεπτό, κάθε στιγμή και κάθε ώρα που ο χρόνο. Απλό μου έχει μοχηχαρίσει. Και γραμτάω σφιχτά, δεμένοι και φημωμένοι. Την ανάγκη να ξεφύγω από το μικρό κοσμό μου. Αφήνω μια ματιά τελευταία προ τον ουρανό μου. Ανοιχτά τα χέρια, ούττα απ' το παράθυρο μου Παραγγελία, θέλω Χαροπάτω δυο μου χέρες, τα χτυπώ Μετά θα βάλει τον πάφο το μαροκινό του Βελόπουλου που κάνει αυτό το επικό μοντάζ. Χαροπάτα δυο μου χέρια το Αγίο ανήκει στα ψάρια του. Ε, συνέχισε το με γιατί γελάτε κύριε. Και εκεί που λέει ε, Σαν και είμαι εγώ παιδί πάντα γελά. Βάλε το «Χαχα, πολύ καλό το άλλο με τον Τωτότο, ξέρετε. Και αν είσαι ωραίο, κλείστο με του Τσαϊκόφσκι το Overtour ε, 1812. Αυτό που έπαιζε στο v Vendetta. Με τα κανόνια έγινε. Τα μουχερια, τα ξέρετε. Ο βάφος ο Μαροκινός είναι γνωστός. Της πάση αν πάτε έξω, είναι από τους πιο καλούς ποιοτικά. Θα μπορούσετε να κάνετε μια συμφωνία με το Μαρόκο, να πάρει κάτι και η Ελλάδα. Πάρω πάντα δυο μου τα χτυπώ. Το Αιγαίο ανοίξει στα ψάρια του. Μια και είμαι εγώ παιδί, ξέρω πάντα να γελώ. Γιατί γελάτε κύριε; Γιατί γελάτε κύριε; Γιατί γελάτε κύριε; Γιατί γελάτε; <laughs> Πολύ καλό. Το άλλο με το τό το, το, το ξέρετε; Γελάω μέχρι τα κρύων με την φάρσα στο Υπουργείο. Γιατί? Γιατί ήταν εξαιρετική. Την Παρασκευή εννοείται ότι θα τη βάλει. Καλέσατε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Παρακαλώ, περιμένετε. Γραφείο Υπουργού λέγεται παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μίλτος Τερερές λέγομαι. Είμαι οδηγός λεωφορείου. Μισό λεπτό. Μισό ναι. λεπτό. Μίλτος, ναι. Από το υπεραστικό κτέλλι βαδιά. Ναι. Ε, έχουμε ένα πρόβλημα με το Α8 το λεωφορείο. Ναι. Από τη Νέα Ιωνία προ Πολυτεχνείο. Ναι. Ήρθα εκτάκτο από το υπεραστικό ΚΤΕΛ για να ντουμπλάρω το δρομολόγιο ναι. για το Πολυτεχνείο Νέα Ιωνία λόγω COVID. Ναι. Να μη συνοστίζονται που είπατε. Ναι, ναι. Ναι. Ε, κοιτάξτε, εγώ έχω ένα πρόβλημα. Επειδή δεύτερη φορά έρχομαι Αθήνα και δεν ξέρω του δρόμου. Ναι. Έβαλα το GPS για Νέα Ιωνία και χαθήκαμε κάτω από μια γέφυρα. Έκανα αναδρομολόγηση. Πού σας έβγαλε Και ορίονται τώρα εδώ πέρα οι μέσα οι άνθρωποι Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι ναι. ε, Σε ποιο σημείο βρίσκεστε Κοιτάξτε εγώ άρχισα να το καταλαβαίνω όταν περάσαμε τα διόδια Νόμιζα ότι θέλει αττικειοδό για Νέα Ιωνία Α Ωραία, και... δεν είναι η Αττική. Εντάξει, είναι λίγο μπέρδεμα. Για πείτε μου τώρα. Πού μπαίνει, πού μπαίνει για Νέα Ιωνία από Πολυτεχνείο. Πέρασα στάση Λησιατρίο, καλυφρονά και μετά. Και μετά, όταν είδα και τα δεύτερα διόδια, άρχισα να την ψυλιάζομαι. Έβγαλε το GPS, μπερδεύτηκε. Εσεί τώρα πού βρίσκεστε, σε ποιο σημείο. Κοιτάξτε, όταν είδα κάτι, μια παραλία και κάτι τσιπουράδικα, το κατάλαβα. Παραλία! Έβγαλε στη Νέα Ιωνία Βόλου. Oh. Με το hey. GPS. Ωραία, πού βρίσκεται, πείτε μου, Έχω τον κόσμο μέσα τώρα, κάποιοι βίχουν, δεν ξέρω μην έκανε άρωστο. Ερέει, δεν φορά το λάσκε. Φφορά με μάσχε αλλά υπάρχει κόσμο μέσα. Ε... Το θέμα είναι ότι βιάζονται για τι δουλειέ λέει. Και τώρα εμεί μπερδευτήκαμε και έκανα την καφά εγώ γιατί δεν ήμουν ή μου πολύ βαδιά εγώ. Το Κατάλαβα, δεν μου λέτε στο βόλο έχετε φτάσει με λίγα λόγια. Έβγαλε μια ειωνία πάτησε εγώ και με έβγαλε, υπάρχει μια αιωία στο βόλο, το ξέρατε ξέρετε Το Ξέρω ότι υπάρχει μια αιωνία στο βόλο; Δηλαδή εγώ... θέλω να μου πείτε τώρα ότι πήγατε στο βόλο. Γύ και βόλω. Εγώ νομίζω ότι αυτή να έχει μεγάλε αποστοι φορά. Πά λέω έρχομαι. Ήμουν ανειδίκευτο στο θέμα. Ε... Το Πολυτεχνείο που είναι τώρα, πώς θα το γνωρίσω εγώ. Γράφει απ' έξω αυτό ακόμα που είχε παλιά το έξω η Αμερικάνη. Έγιναν την γράφη πώς θα το καταλάβω. Όχι, μισό λεπτάκι. Είχε έρθει ο Πομπέο, μήπως έγιναν τέτοια. Και δε... Περιμένετε. Πώς θα καταλάβω το Πολυτεχνείο. είναι, ο ο Μισό λετάκι, επειδή εσεί είστε στην Αθήνα, μήπω μπορείτε να με βοηθήσετε έτσι πρόχειρα. Για να καταλάβω, για να βγει Πολυτεχνία από Νέα Ιωνία, είναι πολύ μετά τη Ριτσόνα. Ναι, είναι άσχετο αυτό που λέτε. Καταρχήν από την Εθνική, πρέπει να μπείτε. Ε, Αν μέχρι... θέλει η Εθνική, οδό δεν είναι Πατησίων. Πού να βγω. Ε, ε, ε, άμα πάρετε την Πατησίων. Ναι. Ε, σα βγάζει, είναι μια ευθεία το, υρακ... το δρομολόγιο που σα δώσανε ξεκινάει με αφετηρία το Πολυτεχνείο. Ναι? Είναι μια ευθεία Πατησίων. Εύκολο είναι. Πανέ έχει φανάρια, βέβαια, πολλά φανάρια ναι. για να πέφτει μέχρι το μαρούσι. Oh. Είναι μεγάλη απόσταση. Ωραία. Εγώ βγαίνω εθνική οδό τώρα προς τα πίσω. Είναι μετά τη Ριτσόνα. Πολύ αυτό, έτσι. Πολύ μεγάλη Ριτσόνα, Α, βέβαια. Α, έχω δρόμο. Βέβαια. Θα περάσω και το κέντρο καύση νεκρών, αυτό που είναι εδώ, στη Ριτσόνα. Ναι, βεβαίω. Επειδή βγήκουν κάποια κρούσματα, μην του αμολύσω εδώ. Προ Αθήνα. Έχει ταμπέλε η εθνική που λέει προ Αθήνα. Και μετά έχει ταμπέλα που λέει Πολυτεχνείο. Όχι, δεν υπάρχει ταμπέλα που να θεωρηθεί oh. από την εθνική στο Πολυτεχνείο. Μάλιστα. Μιλήστε σα παρακαλώ με τον προϊστάμενο. Σα GPS, μισολεπτό. βάλτε στο GPS ομόνια ή πολυτεχνείο Α, ομόνια εκεί που είναι εκεί φοβά μου έχει να κάνει ο Μπακογιάννης ένα περίπατο, μήπω δεν χωράμε Δεν θα βγείτε εκεί, μιλήστε με τον προϊστάμενό σα, σα παρακαλώ Η ομόνια που κάνει το γύρω-γύρω τώρα το συντριβάνει κάνει πάλι γύρω-γύρω Μιλήστε με τον προϊστάμενό σα Από το παράθυρο μου κάνω το κόσμο δικό μου Για να το δώσω κληρώνω στο γιο μου Πάρε και τον όνειρο μου Είναι το μόνο που μου έχει απομείνει Ακόμα την κρίζα από τον ουρανό Δύο δάκρυα στα μάτια Και μια πρόσευχή που κάνω απόψε προς το Θεό μου <Σιδες> που είμαστε Εγώ πλεξική αγώρι μου το είδε. Ε? Mm. Που λέει καλά λόγια το δούνο του και εμεί το παρεξιού. Μπορεί να μου βάζεις μια αφιέρωση την παρασκευή. Βάζεις τον άδειο να λέει που λέει καλέ σκουβέτε στο δουλειού του και μετά βάζεις το χρυσό σεισο Βίτημο, λέγεται στο είστε το τέριμο, που ψήνει την κόμνα για να την επιδείξει. Και μετά του λέει αυτή η άφησε πέστε στην αλήθεια και τη λέει, δεν πάμε στο σπίτι να ξεσχιστούμε. Καλησπέρα. Έρχεται το διεθνέ Νομ... νομικό ταμείο και τι γράφει στην έκθεση <Σιδεθνές> ότι η Ελλάδα δημιουργησε εξαιρετικά καλά την πανδημία. Και εξαιρετικά καλά και τι οικονομικέ επιπτώσει. Γιατί όλοι οι άντρε είστε τόσο αφόρητα κλισέ Εxcuse me. Γιατί όταν θέλετε να γνωρίσετε μια γυναίκα, λέτε πάντα τι ίδιε μαλακίε. Πάπα, oh, πάπα, oh, oh, cool Αναφέρεται σε μεγάλα και έγκαιρα οικονομικά μέτρα και προβλέπει εφόσον βρεθεί το εμβόλιο μεγάλη οικονομική ανάπτυξη την επόμενη τριετία στην Ελλάδα. Αφόρητα κλισέ Είστε όλοι τόσο προβλέψιμοι και τόσο βαρετοί. Αυτά να τα βλέπουμε. Θα προτιμούσε δηλαδή να σου πω κάτι πιο πρωτότυπο. Αν μπορούσε. Σαν τι δηλαδή. Δεν ξέρω. Σαν... Αυτό που νιώθει. Έλα και πες μου την αλήθεια. Πες μου αυτό που πραγματικά νιώθει. Αυτό που σκέφτεσαι. Σε έχω πανήσει μια φορά κάπου αλλού και σε βρίσκω πολύ ωραία. Κόμματα. Οπότε θα γούστερα απόψε να πιούμε καλά ταξίδια μα και μετά να πάμε σπίτι μου και να ξεσχιστούμε όλη η νύχτα. Να λέμε και τα καλά, ρε παιδιά. Μην λέμε μόνο τα αρνητικά. Από το παράθυρο μου, κάνω το κόσμο δικό μου. Για να δω πώ ο στο γιο μου πάρε και τον ήρωα μου. Είναι το μόνο που μου έχει απομείνει. Ε, παραγγέλια για Παρασκευή. Σβάρα για Παύλο Φίσα από Villagers. Δεν είμαι ο Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι η Βαρβάρα, μια κοτούλα, όμορφη, χοντρική. Ή... Φοβερή κότα. Έκανε η Βαρβάρα, η χαβιάρα, ένα μικρό. μικρό. Είμαι ένα αθώο πουργητάκι. Και βγήκε ένα κοτοπουλάκι, ένα κοκοράκι μικρό. Κάθε μεσημέρι, βράδυ, πρωί, ακούμε στα, στα κανάλια δηλώσει δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μπορούσα να έχω εγώ οποιαδήποτε ιδεολογική πολιτική συγγένεια με αυτό το γελίο τσίρκο. Όταν μιλάω ως Υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων της Ελλάδος, σέβομαι τη συμφωνία. Άρα μιλάμε για τη Βόρεια Μακεδονία. Δεν πρέπει <orbiterge> να αγοράζουμε μάσκες. Δεν πρέπει. Μας κάνουν κακό δηλαδή Το είπα κι εγώ. Κοκοκοκοκοκοκοκο, μόλις βγει και απ' τα αυγό. Φοβερή Κότα. Το παράθυρο που το μόνο δώρο στο γιο μου. Ένα κομμάτι κρίζα από τον ουρανό μου. Δύο δάκρυα στα μάτια. Και μία πρόσευχη που κάνω απόψε προς τον Θεό μου. Κάνουν μια την Παρασκευή. Βάλε μου συνέντευξη από αυτή που πήρατε τη Μάγδα Φίσα και το τραγούδι ότι δεν θα περάσει ο φασισμός. είναι ότι βλέπεις τα πρόσωπά τους ότι δεν υπάρχει ίχνος μετάνοιας. Αντιθέτως, θεωρούν ότι οι δικοί τους άνθρωποι που είναι κατηγορούμενοι είναι ήρωοι. Αυτό είναι που σε, τρε, που, που σε τρελαίνει. Αν έβλεπες έστω μια στο μια μετάνια στο πρόσωπό τους ε, ένα πραγματικό δηλαδή, να το βλέπεις στα μάτια τους, δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα. Τα Αν ήταν στο χέρι σου να τους τιμωρήσεις. Ε, κομμάτια πιστεύω. Αυτό, δηλαδή, αυτό έχω μέσα μου. Ότι μόνο σε κομμάτια. Και πάλι δεν θα ήθελα, δεν τους θέλω νεκρούς. Σημαντεύσει, εφαίρεσαι, εφαίρεσαι, φασίσκο. Σα καθ' αφιλασιάβου! Σα καθ' αφιλασιάβου! Σα καθ' αφιλασιάβου!